Γεννήθηκα πολίτης ελεύθερου κράτους και μέλος του κυρίαρχου σώματός του. Το δικαίωμα ψήφου μου επιβάλλει το καθήκον να ενημερώνομαι για τα δημόσια πράγματα, παρόλο που ελάχιστη απήχηση μπορεί να έχει η φωνή μου». Κοινωνικό συμβόλαιο, λοιπόν. Ήδη ο τίτλος δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα ορολογίας. Και προφανώς, ένα ζήτημα ορολογίας είναι εν τέλει ζήτημα ενιολογικής αυστηρότητας. Για να κατανοήσουμε, λοιπόν, αυτή τη ρευστότητα και τη συμβολή του Ρωσά, πρέπει να εγγράψουμε την προβληματική περί κοινωνικού συμβολέου στην ευρύτερη προβληματική περί δικαίου που οργανώνεται τους δύο αυτούς αιώνες γύρω από το εξή θεμελιώδε ερώτημα. Ποια είναι η προέλευση της κοινωνίας. Στο ερώτημα αυτό, η σχολή του φυσικού δικαίου απαντά χρησιμοποιώντας τρεις κρίσιμες έννοιες. Τον φυσικό νόμο, τη φυσική κατάσταση, το κοινωνικό συμβόλαιο. Δεύτερη κρίσιμη έννοια, για να θέσουμε το πρόβλημα του φυσικού δικαίου, είναι η φυσική κατάσταση. Η σχετική θεολογική έννοια είναι απλή. Πρόκειται για την κατάσταση πριν από την πτώση. Ναι, αλλά μετά, διεστράφει οριστικά η ανθρώπινη φύση. Ο Αυγουστίνος λέει ναι. Η σχολαστική ο Ακινάτης καταρχάς, λένε όχι. Ο Λούθυρος ακολουθώντας τον Αυγουστίνο, καταδικάζει την ανθρώπινη φύση. Φυσική κατάσταση είναι η αμαρτία, πάει και τέλειωσε. Στους αντίποδες, οι νεοσχολαστικοί της αντιμεταρρύθμισης αποσυνδέουν το δίκαιο από τη διαβούληση, όχι όμως και από την ανθρώπινη. Όμως και αυτοί συνδυάζουν τη φυσική κατάσταση με την απουσία του Θεού. Φυσική, λένε, είναι η κατάσταση στην οποία θα περιέπιπτε ο άνθρωπος αν ο Θεός του τη χάρη. Αντιθέτως, από τα μέσα του 17ου αιώνα η εκοσμικευμένη έννοια δηλώνει την απουσία όχι πια του Θεού, αλλά της κοινωνίας. Κατά μία προσέγγιση, Φερυπίν, η φυσική κατάσταση είναι προπολιτισμική, αλλά και προπολιτική, οπότε ευθύς εξ αρχής ο πολιτισμός και η πολιτική διαπλέκονται. Οι δύο έννοιες, ο φυσικός νόμος δηλαδή και η φυσική κατάσταση, συγκλίνουν εδώ, αποκαλύπτοντας την κρίσιμη επιδίωξη της σχολής του φυσικού δικαίου. Να ανατρέψει την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος είναι ζώο φύση-πολιτικό. Το πρόβλημα της αρχαίας πολιτικής σκέψης ήταν αυτό ακριβώς, να εναρμονίσει μεταξύ τους ανόμιους και άνισους πολίτες. Το πρόβλημα του Χόμπς είναι να συγκρατήσει σε ένα όλον ίσα αλλά ξένα μεταξύ τους άτομα, ώστε να μην αποδειχθούν ο ένας για τον άλλον λύκη. Υπήρξε όντως κάποτε κάποια φυσική κατάσταση? Το ερώτημα διαπερνά το έργο όλων αυτών των στοχαστών. Συγνά οδηγεί σε απλοϊκές διαπιστώσεις. Ο Γκρότιος, ας πούμε, λέει, ναι, υπήρξε, ζούσαμε όπως οι κύκλοπες. Άλλοτε, οδηγεί σε εθνολογικές αναπαραστάσεις αντλημένες από τις αναφορές Ιεραποστόλων. Ζούσαμε κάποτε όπως οι άγριοι της Αμερικής κτλ. Μπορούμε να δεχτούμε όμως ότι ο πρώτος ο οποίος αξιοποιεί συστηματικά την ιδέα μιας φυσικής κατάστασης είναι ο Χόμπς. Έζησε ανάμεσα στο 1588 και στο 1679. Ο Χόμπς φτιάγνει μάλλον ένα μαθηματικό μοντέλο, αν και η φυσική κατάστασή του θυμίζει ήδη έντονα του συγχρονου του εμφυλίους. Όπως και να έχει όμως, το πέρασμα από τη φυσική κατάσταση στην πολιτική κοινωνία προϋποθέτει κάποιας μορφής κοινωνικό συμβόλαιο. Καλούμαστε τώρα να χειριστούμε την τρίτη κρίσιμη έννοια, την έννοια του κοινωνικού συμβολέου, που είναι όμως από τη γέννα της μια έννοια βαθύτερα προβληματική. Για δύο τουλάχιστον λόγους. Πρώτον, προϋποθέτει αυτό που ιδρύει. Δεύτερον, προϋποθέτει άτομα και ίσως να μην είναι αναγώγιμη σε πλήθος. Επιπλέον, από τον 16ο αιώνα, όποτε αρχίζει να διαμορφώνεται και να αποκτά ανεξαρτησία και βάρος, είναι μια έννοια εξαιρετικά ρευστή. Αυτό συνέβαινε και όταν ακόμη παρέμενε εγκλωβισμένη στα θεολογικά συμφραζόμενα. Οι νεοσχολαστικοί τη Αλαμάνκα θα κατανοήσουν το κοινωνικό συμβόλαιο σαν ένα σύμφωνο υποταγή στον εκθεού ηγεμόνα. Οι μοναρχομάχοι θα το κατανοήσουν ω θεμελίωση του δικαιώματο αντίσταση κατά τη αρχή, εφόσον η αρχή παραβιάζει το σύμφωνο που εξ ορισμού προποθέτει αμοιβαιότητα. Η σχολή του φυσικού δικαίου σύρει την αναπόφευκτη προέκταση εφόσον η κοινωνία είναι έργο των ανθρώπων και η βούλησή του θεμελιώδης, το ιδρυτικό συμβόλαιο αποσπάται από τα θεολογικά συμβραζομενά του και επανέρχεται στα νομικά. Για να το πούμε διαφορετικά, η πολιτική πραγματικότητα συλλαμβάνεται εφ' εξής, με νομικούς όρους, ελιχμός που ολοκληρώθηκε κατά τη Γαλλική Επανάσταση και που αποτέλεσε συγχρόνω το όριο τη. Προσοχή όμως, το ότι η ιδέα περί ενός κοινωνικού συμβολέου και συνεπώς και ευρύτερα περί φυσικού δικαίου, αξιοποιήθηκε από τη Γαλλική Επανάσταση, δεν σημαίνει ότι η θεωρία του φυσικού δικαίου υπαγορεύει πολίτευμα. Διερωτάτε μόνο πού θεμελιώνεται η κυριαρχία, εφόσον δεν θεμελιώνεται πια στο Θεό. Και αποφασίζει ότι θεμελιώνεται στην ανθρώπινη βούληση. Αυτό είναι το αίτημα, θα λέγαμε, επρόκειτο για ευκλή γεωμετρία. Το Κοινωνικό Συμβούλιο, με δύο είναι ένα θεώρημα που ιδρύει υποκείμενα και όχι πια απλώ άτομα. Δεν ενάβει όμω κατανάγκη δημοκρατικές ιδέες. Επιπλέον, η θεωρία του φυσικού δικαίου δεν διατύπωσε εξ αρχή αυτό το θεώρημα. Ο Γκρότιο, Φερρυππίν, θέτει ποικίλα υποπροβλήματα τη κυριαρχία τη όμως όμω αρκείται στην επισήμαρση ότι το κράτος θεσπίζεται μέσω της εθελούσιας συμφωνίας των μελών του και ότι η κυρίαρχη αρχή θεσπίζεται μέσω της εθελούσιας υποταγής του λαού, χωρίς αυτές οι διαδικασίες να ορίζονται με αυστηρό τρόπο ως καθαρά νομικές ή συμβολαϊκές. Η συγγητής της θεωρίας του κοινωνικού συμβολέου είναι ο Hobbes και με τις δικές του πρωτίστως ιδέες θα συγκρουστεί ο ρούσο. αλλά θα μεσολαβήσει βέβαια ο Λόκ. Στις απαρχές λοιπόν κάθε πολιτικής κοινωνίας πρέπει να υποθέσουμε πως υπάρχει μια ιδρυτική πράξη, ένα συμβόλαιο. Πρόκειται για συνεταιρισμό ή για πράξη εκούσιας υποταγής. Έτσι αναδιευθετείται το ερώτημα. Κατά τον Χόμπς πρόκειται σαφέστατα για συνεταιρισμό. Αυτό του υπαγορεύει η ζωφερή υπόθεση εργασίας του. Γιατί ο Χόμπς τοποθετεί στην πρώτη γραμμή Ω γενική κλίση τη ανθρωπότητα, τη διαρκή και ασύγαστη επιθυμία κτήσης τη μια εξουσία μετά την άλλη. Επιθυμία που πάβει μόνο με το θάνατο. Η αιτία δεν έγκυται πάντοτε στο ότι επιθυμούμε εντονότερη ειδονία από αυτήν που έχουμε ήδη πετύχει ή στο ότι δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε μια μετρημένη εξουσία. Έγκυται μάλλον στο ότι δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την εξουσία και τα μέσα από τα οποία εξαρτάται η ευημερία που απολαμβάνουμε τώρα, παρά μόνο κατακτώντας διαρκώς περισσότερα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι προφανώς το συνοπτικότερο Ευαγγέλιο της πρωταρχικής ισόρευσης και της καπιταλιστικής επέκτασης. Προβάλλεται όμως το παρελθόν. Ο άγριος ανταγωνισμός θεωρείται φυσική κατάσταση. η μόνη ελπίδα αυτών των ακοινωνικά κοινωνικών όπως τους αποκαλούσε σχολιάζοντας ο Καντ ατόμων που κατατρίχονται από διαρκή φόβο και αντιμετωπίζουν ανα πάσα στιγμή τον κίνδυνο του βίαιου θανάτου που κι αν συνενώνονται συνενώνονται ασταθώς και πάλι κυλούν στον εμφύλιο που κυριαρχημένα από τον ανταγωνισμό τη δυσπιστία και τη δίψα για δόξα ζουν μια ζωή μοναχική, ενδαιή Κτινώδη και βρώμικη, η μόνη ελπίδα αυτών των ατόμων είναι ότι ο φόβος του θανάτου είναι έλογο πάθος. Και έτσι θα σκεφτούν να αναζητήσουν διέξοδο. Θα συνάψουν ένα συμβόλαιο, παρετούμενη αμοιβαία από τα δικαιώματά τους. Μα δεδομένης της φύσης τους αρκεί αυτό. Για να διασφαλιστούν έναντι της κακής πίστης του κάθε άλλου, πρέπει την ίδια στιγμή να μεταβιβάσουν όλα τα δικαιώματά τους στον ηγεμόνα, ο οποίος δεν θα δεσμεύεται από το Συμβόλιο. Κρατούν μόνο ένα το δικαίωμα αυτοάμυνας. Έτσι, ο ηλιστής, εμπειρικιστής Χόμπς αναδεικνύεται σε απολογητή της απολιταρχίας. Για τον Λόκ, αντιθέτως, η φυσική κατάσταση είναι συνθήκη εν μέρη ιστορική και εν μέρη λογική. Κυρίως όμως δεν είναι καθόλου ζωφερή είναι κατάσταση απόλυτης ελευθερίας, πολιτικής, οικονομικής, θρησκευτικής. Στη δεύτερη πραγματεία περί δηλώνει απερίφραστα. Ο άνθρωπος γεννιέται, όπως αποδείχτηκε, με δικαίωμα τέλειας ελευθερίας. Ελευθερία εν τέλει να επιλέγεις. Και ισότητα, συνεπώς. Η ελευθερία περιορίζεται, εννοείται, από το φυσικό νόμο, αλλιώς θα έπαιρνε ίσω χομψιανή όψη. Θα έλεγε κανεί ότι και πάλι η πρωταρχική συσσόρευση περιγράφεται εδώ, αλλά εξαγνισμένη. Τότε, σε τι χρειάζεται κάποιο συμβόλαιο. Επειδή, για να συνεχίσουμε στο ίδιο σχήμα, ο καπιταλισμός μαστίζεται από κρίσεις. Η φυσική κατάσταση δυστυχώς παρακμάζει, λέει ο Λόγκ. Έτσι, απαιτείται ένα συμβόλαιο μεταξύ ανασφαλών ιδιοκτητών, που θα διασφαλίσει την αμερόληπτη δικαϊκή κρίση και την επιβολή κυρώσεων. Το έντονα ταξικό αυτό συμβόλαιο είναι προϊόν συνένεσης. Αναδεικνύει το ρόλο τη πλειοψηφία και ενέχει ένα κίνδυνο. Κανεί δεν είναι υπεράνω του συμβολέου όπω είναι ο ηγεμόνα του Χόμπι. Το πολίτευμα εδώ είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, μέσω του Χόμπς και του Λοκ, η έννοια του κοινωνικού συμβολέου έχει σχετικά αποσαφινιστεί, εγκλωβίζοντας όμως ουσιώδης αντιφάσεις. Φέρει επιπλέον το στίγμα του 17ου αιώνα. Κι έτσι μένει να δούμε ποια κριτική ασκεί στους προγενέστερους ένα παιδί του 18ου αιώνα. Σημαδεμένο από την επιρροή του Μοντεσκέ, εμέσως του Μακιαβέλη και σίγουρα του Σπινόζα. Και επιπλέον μπλεχμένο με τις ιδέες και τις δραστηριότητες των Γάλλων φιλοσόφων. Μην ξεχνάμε ότι ο Ρουσό συμμετέχει στο εγχειρήμα της εικλοπέδιας, γράφει όμως, ακούγεται αστείο, κυρίως άρθρα περί μουσικής και μόνο ένα, αλλά κρισιμότατο, περί πολιτικής οικονομίας. Κι έπειτα αποσύρεται. Αυτό, γράφει ο Κασίρερ, που και οι στενότεροι φίλοι του ρουσό, δεν μπορούσαν να καταλάβουν ή να συγχωρήσουν σ' αυτόν, ήταν η να συγχωρησουν σε αυτον ηταν η μοναξια στην οποία είχε καταφύγει. Ας δούμε λοιπόν πώς διατυπώνει την κριτική που θα σκίσει αυτό το μοναχικό παιδί του 18ου αιώνα.